Στην πορεία μας αγαπητοί που κάνουμε για να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό η Εκκλησία σήμερα μας προβάλλει το παράδειγμα μιας πόρνης για να μας διαβεβαιώσει και να μας πει ότι κάθε άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται, όσο αμαρτωλός και αν είναι εάν πραγματικά το θελήσει μπορεί να συναντήσει τον Αναστημένο Χριστό. Και από την άλλη πλευρά να μας δείξει ότι τα μάτια του Θεού δεν βλέπουν όπως τα μάτια του ανθρώπου Η αμαρτωλή ζωή της Μαρίας της Αιγυπτίας δεν αποκλείει τη συνάντησή της με τον Αναστημένο Χριστό Γιατί όπου και αν βρίσκεται κανείς αγαπητή όσο χαμηλά και αν έχει πέσει άμα καταληφθεί από πόθο θεϊκό και πίστη ζέουσα μπορεί να πορευθεί προς αυτή τη συνάντηση όταν ο άνθρωπος μεταθέσει τον έρωτά του από τα κτίσματα στον κτίστη τότε ξεκινάει αυτή η πορεία κανείς δεν πρέπει να χάνει την ελπίδα του και να απογοητεύεται μη δεις οδηγές οπτέσματα. πτέσματα συγνώμη γάρεκ του τάφου ανέτηλε θα ακούσουμε το βράδυ της Αναστάσεως εξάλλου αγαπητοί τα μάτια του Θεού δεν είναι ίδια με τα μάτια μας με τα μάτια του ανθρώπου ό,τι φαίνεται για μας τους ανθρώπους ότι είναι κοντά στο Θεό μπορεί να είναι πολύ μακριά από το Θεό στα μάτια του Θεού πως βλέπει όμως ο Θεός αν θέλουμε μπορούμε να το μάθουμε γιατί ο Θεός βλέπει όπως ο Χριστός και ξέρουμε πως βλέπει ο Χριστός γιατί μας το είπε ξανά και ξανά όμως οι πιο πολλοί από μας δεν βλέπουμε όπως βλέπει ο Χριστός εμείς βλέπουμε συνήθως κοντά στο Θεό τους γραμματείς και τους φαρισαίους που εξωτερικά μεν φαίνονται δίκαιοι, ωραίοι Καθώς πρέπει. Αλλά από μέσα είναι γεμάτη υποκρισία, ανομία και κάθε ακαθαρσία. Ενώ ο Χριστός βλέπει κοντά στο Θεό τους τελώνες και τις πόρνες. Και τίθεται το ερώτημα αγαπητη Γιατί άραγε ο Χριστός βλέπει τους τελώνες και τις πόρνες να είναι πιο κοντά στο Θεό από τους δικαίους μέσα σε εισαγωγικά γιατί σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ασκητική η μεγάλη αμαρτολία αγαπητοί αδελφοί είναι συγχρόνως και μεγάλοι άνθρωποι είναι πρικισμένοι με μεγάλες αρετές αλλά όμως έκαναν κακή χρήση αυτών των θεοειδών δυνάμεων και έγιναν εμπαθείς μέσα από το πάθος το μεγάλο τους πάθος φανερώνουν τις μεγάλες, τις μεγάλες δυνατότητες της ψυχής τους γιατί το πάθος δεν πρέπει να λυσμονούμε αγαπητοί ότι δεν ανήκει στη φύση μας ο άνθρωπος δεν πλάστηκε με τα πάθη αλλά με τις αρετές με σπέρματα αρετών τα οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε για να φτάσουμε στην τελείωσή μας ε, η κακή χρήση αυτών των δυνάμεων είναι το πάθος τι είναι το μίσος είναι η κακή χρήση της δυνάμεως τη αγάπης η αγάπη αντεστραμμένη, αυτό είναι το μίσος αυτός δηλαδή που έχει πολύ μίσος στην πραγματικότητα είναι πρικισμένος με πολλή αγάπη έκανε όμως κακή χρήση αυτής της αγάπης την αντέστρεψε την αναποδογύρισε και έφερε στην, στην επιφάνεια το αντίθετο το μίσος γι' αυτό και ο Χριστός είπε Η τελώνε και πόρνε προάγουν είναι στην Βασιλεία του Θεού. Οι τελώνες και οι πόρνες δηλαδή όταν μετανοήσουν, όταν δηλαδή μεταστρέψουν τα πάθη στις αντίστοιχες αρετές με τις οποίες είναι πρικισμένοι και τις χρησιμοποιήσουν σωστά, ε, τότε έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και είναι πιο κοντά από τους Φαρισαίους στη Βασιλεία του Θεού επίσης οι τελώνες και οι πόρνες και γενικά η μεγάλη αμαρτωλή ξέρουν είναι πεπισμένοι ότι είναι μακριά από το Θεό και μπορεί κάποτε να επιστρέψουν να αισθανθούν δηλαδή την ανάγκη της επιστροφής ενώ οι δίκαιοι μέσα σε εισαγωγικά πιστεύουν ότι ήδη βρίσκονται στη βασιλεία του Θεού πιστεύουν ότι τη δικαιούνται και δεν έχουν καμιά ανάγκη, δεν αισθάνονται ανάγκη καμιάς επιστροφής. Όμως, σύμφωνα με την ορθόδοξη πνευματικότητα, η σωτηρία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στα ατομικά μας κατορθώματα. Ούτε είναι κάποιος μισθός για τα καλά μας έργα, αλλά η σωτηρία του ανθρώπου είναι χάρη, δωρεά, δώρισμα του Θεού, ως ανταπόκριση στην αγάπη του άνθρωπου όλα όμως αυτά που είπαμε αγαπητοί παραμένουν θεωρία και μας αφήνουν αδιάφορους εάν δεν έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα μετανοίας ε, και δεν είναι τυχαίο σήμερα που η Εκκλησία μας προβάλλει όχι κάποια ιδέα όχι κάποια διδασκαλία αλλά ένα πρόσωπο, συγκεκριμένο πρόσωπο τη Μαρία την Αιγυπτία η Μαρία η Αιγυπτία δέχτηκε να γίνει ένα αντικείμενο ηδονής την μεγάλη δυνατότητα της αγάπης αντί να την χρησιμοποιήσει για να απελευθερωθεί από τον εαυτό της και από τα δεσμά της ατομικότητος την αχρίστευσε σε μια αυτοκαταδίκη μοναξιάς στην κόλαση της μη προσωπικής σχέσης Ο είπε αγαπητοί ότι η κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Ε, το μέτρο αυτής της κόλασης το ανακαλύπτει η Μαρία, ανακαλύπτει η Μαρία τις διαστάσεις της αληθινής ζωής, το μέγεθος των δυνατοτήτων της αγάπης και κάνει το άλμα. Αποφασίζει να αλλάξει ζωή, ζητάει βοήθεια από την Παναγία και η Παναγία αμέσω ανταποκρίνεται και έτσι η πόρνη γίνεται οσία ἀρχόντισα των Αγίων και των Παρθένων θέλετε να καταλάβετε πως έγινε αυτό να καταλάβετε δηλαδή ότι ούτε οι αρετές ούτε οι ασκήσεις μας ούτε η Παρθενία μας ευαρεστούν το Θεό επαρκώς όταν δεν συνοδεύονται από μετάνια και δάκρυα μετανιάς. θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που το έχω ξαναπεί Κάποτε κάλεσαν τον σύγχρονο αγιοριτή Πατέρα Παίσιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι για να βοηθήσει μια μοναχή Η μοναχή αυτή ήταν ξακουστή, έκανε μεγάλη άσκηση είχε αποκτήσει μεγάλο όνομα έπασχε όμως από τον εγωισμό της Ο Πατήρ Παΐσιος την ουθέτησε, πήγε αλλά τα λόγια του δεν έπιασαν τόπο Κάποτε όμως η μοναχή αυτή αμάρτησε με έναν εργάτη που δούλευε εκεί στο μοναστήρι μέχρι το βράδυ δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει όταν όμως μετά το απόδειπνο πήγε να προσκυνήσει τις ιερές εικόνες τότε κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί ρίχτηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού με λιγμούς και σπαραγμούς και τότε ο Θεός μήνυσε, διαμίνησε στον πατέρα Παΐσιο επιτέλους πια μανέπαψε και αυτή η μοναχή τι μας λέει το γεγονός αυτό ότι η ασκητική και παρθενική ζωή της μοναχής λόγω του εγωισμού της δεν ευαρέστησε το Θεό όταν όμως γονάτισε μπροστά του όταν όμως θάλαξε το δάκρυ της μετανοίας ο Θεός δήλωσε αμέσως την ευαρέσκειά του αγαπητοί εν Χριστό αδελφοί το μήνυμα τη εκκλησία αυτό που θέλει να μας διαβεβαιώσει και να μας πει η Αγία μας Εκκλησία είναι ότι αυτό που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο δεν είναι ούτε τα ατομικά του κατορθώματα ούτε οι αξιομιστίες του αλλά την αίσθηση της αμαρτωλότητος ζητάει την αίσθηση της αποτυχίας μας να έχουμε δηλαδή την αίσθηση αυτή ότι είμαστε αποτυχημένοι και αμαρτωλοί. Μια κραυγή εμπιστοσύνης ζητάει ο Θεός. Μια κραυγή εμπιστοσύνης και αγάπης μέσα από τα βάθη της αβίσου μας. Αμήν.